Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τι συνέβη στις τρεις επόμενες συνέχειες από αυτή της 21ης Οκτωβρίου του 2000 στην ιαπωνέζική ιστορία γάπης. Πραγματικά οι εξελίξει ακόμα και μας μας έφεραν εκπληκτούς μπροστά στα μάτια μας. εκτιλήθηκαν διάφορες σκηνές τις οποίες πρέπει να σας τις περιγράψουμε και κυρίως σε αυτούς που έχασαν τα τρία επόμενα επεισόδια μια ιστορία Αγάπη που όπως είπαμε και χθε. Έχει επηρεάσει τους μεγαλύτερους βραζιλιάνους συγγραφείς α, Του γράφουν αυτά τα εκπληκτικά πραγματικά σειριαλ που βλέπετε όλοι σας Τι συνέβη λοιπόν σε αυτό το περίεργο, τυχερό αλλά και άτυχο συνάμα περιστατικό της γνωριμίας Μεταξύ δύο νέων το 1490 στην Οσάκα της Ιαπωνίας Μιας πανέμορφης αλλά λίγο βλαμένη δεσποινιδούλας που ακούγεται στο όνομα Ιωσιμούρα. Και ενός βέβαια νέαρου, όμορφου, αρκετά ομορφωμένου, θα λέγαμε καβλιαράκου θα λέγαμε, γιώτο αυτοκράτορα το τον Ασουσίραπες. Ο οποίος είναι και λίγο κακό μουτσουνος. Ναι, έχει μια κακού μουτσουνιάκο, ας φύγουμε λοιπόν και ας ταξιδέψουμε τα αρκετά χιλιάδες μίλια ναυτικά μακριά από εδώ που είμαστε. Και ας πάμε στην Ιαπωνία, την Οσάκα του 1490 μετά Χριστό. Ιστορία Αγάπης από τη μακρινή Ιαπωνία. Το ηχηρό Χαστοκί στα Βραζιλιάνικα Ο Σάκα, 1490. Δύο Σάββατα μετά το πρώτο Σάββατο της Ιστορίας. Στα αυτοκρατορικά ανάκτορα έχουν τελειώσει ήδη τις ετοιμασίες για την μεγάλη γιορτή της Φίκι Φίκι Χαμούρα. Δηλαδή της γιορτής προς τιμήν του Ιερού Φαλού. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο Νασουσίρωμος Βύση πέρα από την προσωπική του φροντίδα είχε αναλάβει και την τεράστια ευθύνη της ψυχαγωγία των επίτιμων καλεσμένων της γιορτής. Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της εκδήλωσης και αυτό γιατί έπρεπε να ευχαριστήσει πέρα από τους καλεσμένους και τον πατέρα του, τον αυτοκράτορα Νασκατάκη ήταν βλέπετε ο αυστηρότερος κριτή. Θα πρέπει να ομολογηθεί όμως πως η μεγαλύτερη αγωνία του ήταν η εντύπωση που θα έπρεπε να κάνει στην Ιωσιμούρα Ναμαρούλη, το νέο του Φλέαρντ. Την ίδια αγωνία βέβαια είχε ολόκληρη την εβδομάδα και η Ιωσιμούρα. Πέρα από τη σωματική της περιποίηση είχε βρεθεί και στο κορυφαίο γυναικείο-γιαπωνέζικο δίλημα «Τι να φορέσει». Τη λύση την έδωσε η φίλη τη, η Κουτσοτρίχα που τη βοήθησε να διαλέξει το τελευταίο μοντελάκι του Τούρκου σχεδιαστή Τσογλάν Κοστέτσι Ασλάν ένα κατακόκκινο μακρύ φόρεμα με όμορφο ντεπιεύς κίτρινες γυρλάν κορδέλκο αφούρ δελικάτ μαρσπιέ περμάν σαχλέ κεμπάπ διβό και φτεράλα κουνούπ Οσάκα 1490 Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ Οι πύλες των ανακτόρων Είχαν ανοίξει Οι προσκεκλημένοι έρχονταν ένας ένας Δύο δύο Ή και τρεις τρεις Πρώτος έφτασε ο Κινέζος αυτοκράτορας Μάο Ακολούθησε ο Ισπανός Ραούλ Μοριέντε Ματαντόρ Ο Πορτογάλος Λουίς Πουλιτάρι Φίγκο Ο Έλληνας Σιμίτης ο Ιταλός, Πάγκαλο Κοψίδη και πολλοί άλλοι. Στην κεντρική αίθουσα των δεξιώσεων είχαν όλοι πάρει τις θέσεις τους. Η Γιοσιμούρα με την φίλη της Κουτσοτρίχα κάθονταν σε περίοπτη θέση που είχε επιλέξει ειδικά για τη βραδιά ο Νασουσίρο Μισουσβύση. Ο Νασουσίρο βγήκε από την κουρτίνα και δώσε το σύνθημα για την έναρξη των εκδηλώσεων. Η Σιβοιαφικίφικη Χαμουρά. <folklore beeping> <m identical> Μετάφραση στα ελληνικά. Σας καλωσορίζουμε στη γιορτή της Φίκη Φίκη Χαμούρα. Το σκηνικό μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά ο διακοσμητής μας, Λούγκρα Λάκη, Νόμιζε πως γιορτάζουμε τον Ιερό Φαλό και όχι τον Φαλό. Γι' αυτό και βλέπετε τους τεράστιους φελούς τριγύρω σας. Ωμμμ, yeah. όμως, επειδή έχετε κάνει μακρό ταξίδι, νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας διασκεδάσουμε με μουσική. Το πρώτο συγκρότημα είναι από τη λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδας και θα παίξει ένα χαρακτηριστικό κομμάτι προς μην του αρχιερέα των Σαολίν. Είναι διασκευή μιας παλιάς προσευχής για τον εξαγνισμό των εψυχών. Χειροκροτήστε τους. Ιεεπ! Yep. Ο Τάσος Μπουγάδας and the boys of the night. Τα das τα σφα, τα σφα, τα σφα, τα Υπουζουξίδε, όπου <Το> για <Το> πάση, <πας>, όπου <Το> για <Το> πάση. <πας. Το> Εδώ <Το> παπέμψε, <Το> εκεί παπέμψε. Και που είναι ο παππάζ στην παπαδία, πάει <Το> <Το> <Το> να τη η Ιωσιμούρα ήταν κατευθουσιασμένη Αν μάλιστα δεν βρισκόταν στα ανάκτορα Θα σηκωνόταν και αυτή να χορέψει η ιαπωνέζικο Ζεμπέκικο Όπως έκανε ήδη ο Έλληνας αυτοκράτορας ο Νασοσύρο βγήκε πάλι πάνω στη σκηνή, Ιωίσα Η κουττέα Μάρτα, Μετάφραση στα ελληνικά. Και τώρα, από την Τουρκία. Η μεγάλη τίβα της τουρκικής μουσικής παράδοσης με γερμανικές ρίζες και επιρροές. Κυρίες και κύριοι, η Μάρθα Φόν Καραγιάων. Πολύ τα βάζει και κολόνια. Και θα με αφήνει να γυρνώ και εγώ με πατελόγια. Με πατελόγια δεν υπάρχει, το λύσει δεν Τα κακά τη κάλια, τι να Χαμούρα αρχίζεις να συνέστα να σαλιώνετε. Στη φτώμενη ποσόνα σουσίρο, ήταν ο μοναδικός που θα ήθελε να παντρευτεί της γαμήλιας τη της διέκοψη φωνή του να σουσίρο. Όμως τον να σουσίρο και τη συνέχεια της Γαλλονέζικης γιορτής φίκι φίκι χαμούρα, θα τι ακούσετε στο δεύτερο μέρο. Επιτέ <Το> <Το>